Είναι μια διευρυμένη σύσκεψη. Θεωρώ επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συζήτηση και μεταφορά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Σημειωτέον ότι στη Λέω έχουμε περίπου 3.500 πρόσφυγε δανάστες. δεν γίνεται το τελευταίο διάστημα καμία μεταφορά δυστυχώς στην υπηρετική χώρα, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί όλα τα κτίρια. Τα Ιταλικά με κινδύνους για τη ζωή των ανθρώπων αυτών ε, να παραμένουν σε σκηνές παρά τις αντίξεως καιρικές συνθήκε, Να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα λόγω υποστελέχωσης του Δίου μας λόγω του ότι έχει λήξει το κοινοφελέ πρόγραμμα και καταλαβαίνετε τουλάχιστον όσο αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και γενικότερα την καθαριότητα των ο, χώρων που συνοστίζονται αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο των ο, ελάχιστον υπαλλήλων που έχουμε οι δομές είναι περίπου για 900 πρόσφυγες μετανάσεις αυτή τη στιγμή είναι 3.500 είναι δυσανάλογος ο αριθμός ε, συγκρίσει με τον αριθμό των μονίμων κατοίκων έτσι mm -hmm. πλησιάζουμε το 50% mm -hmm. ε, πρέπει να καταλάβουν οι αρμόδιοι τη κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρχει άμεση αποσυμφόρηση και αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη η αποσυμφώρηση. Βέβαια ε, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, ε, εύχομαι να μην βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων και αποφάσεων ε, δηλαδή να μας ανακοινώσουν αποφάσεις ήδη οι λιμένες. Πάντως ε, η πρόθεσή και σας και στιγμή. όχι μόνο η δική σας πρόθεση αλλά και όλων των υπολείπων δημάρχων είναι όχι στις κρυστές δομέ. Όχι στις κλειστέ δομές και στην άμεση αποσυμφώρηση των νησιών. Mm -hmm. Οι κλειστέ δομές δεν θα βοηθήσουν τίποτα περισσότερο από την σημερινή κατάσταση, μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ δύσκολη.